Φίλες και φίλοι του Ex γεια σας. Είμαι ο Μάικ Μπουκλάβερ και σήμερα το Ex θα είναι λίγο διαφορετικό. Με την έννοια ότι δεν θα πούμε, θα πούμε για βιβλίο βέβαια, αλλά θα μιλήσουμε με τη συγγραφέα ενός από τα βιβλία που σας παρουσίασα στο προηγούμενο επεισόδιο. Επομένως, ας καλωσορίσουμε μαζί μας την ευθυμία Δεσπουδάκη, τη συγγραφέα του βιβλίου του του βιβλίου Πνεύματα, μια ιστορία της πικρής τροφής. Όσοι παρακολουθείτε το εξλίμπρις, στο προηγούμενο επεισόδιο θα θυμάστε πως το παρουσίασα μαζί με το άλλο βιβλίο των εκδόσεων μαμάγια το Δράκον. Και καταρχάς, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την ευθυμία που δέχτηκε να δώσει αυτή τη συνέντευξη στο podcast μας. Ευθυμία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη ηχητικά και είμαι λίγο τρακαρισμένη το λίγο να πω Ελπίζω να μην κάνω πολλά σαρδάμ περισσότερα από το θα έπρεπε εν πάση περιπτώσει Δεν πειράζει αυτό το καλό έχει το podcast ότι γίνεται από φίλους για φίλους να το πω έτσι Επομένω, δεν μπας περιξηγεί κανένα. Δεν έχεις και να είσαι καλά ε, δεν ξέρω αν, σας, οι εκροατές, αν θυμούνται το «Fantasticon» πέρυσι. Είχαμε κάνει και μία ή δύο εκπομπές στο Music Heaven αφιερωμένες σε αυτό. Αλλά να στους τακτικούς στους, μάλλον σε αυτούς που δεν το είχαν προλάβει, να θυμίσω ότι την Ευθυμία Δεσποτάχη την πρωτογνώρισα, όχι με την ιδιότητα συγγραφέως βέβαια τότε, στο «Fantasticon». Και μόλις είδα ότι δημοσίευσε το βιβλίο, έλεω για να δούμε τι έχει να μας πει. Ε, η αλήθεια είναι ότι το φαντάστικο έφερε πάρα πολύ κόσμο κοντά. Δηλαδή ξαφνικά υποψιαζόσουν ότι υπάρχουν, λέω ένα νούμερο, τρεις άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι ενδιαφέρονται για το φανταστικό σε όλες του τις μορφές, από τη μορφή της λογοτεχνίας μέχρι τα κόμιξ, μέχρι τη μουσική, μέχρι την ζωγραφική μέχρι τις καστικέ τέχνες αλλά κάποιου ανθρώπους δεν θα τους γνώριζε ποτέ αν δεν, υπήρχαν το φαντα... δεν υπήρχε το φαντάστικο εγώ προσωπικά δηλαδή ε, συγκινήθηκα <laughs> συγκινήθηκα από σας γνώρισα όλους σας ήταν πάρα πολλοί κόσμος που δεν γνώριζα και τον γνώρισα και ξαφνικά έτσι σταμάτησα να νιώθω μόνη στην Ελλάδα <laughs> ε, είναι αλήθεια. Α, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο θα έδεικα εγώ, συγκίνηση πρώτα απ' όλα και ικανοποίηση ακριβώς επειδή είμαστε πολύ τελικά και καλό είναι που βγήκαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και προ το έξω. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο από αυτό που λες. Είμαστε λίγοι και θα έπρεπε να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ε, το ότι είμαστε περισσότεροι από όσο μπορούμε να πιστέψουμε, αυτό είναι το καλό. Α, ναι, εγώ με αυτή την έννοια το είπα. Πράγματι. και καταρχάς να πω και, στους μια από, και από σένα το έμαθα πρώτος, να πω στους οκρατές, και κάτι εξαιρετικά ευχάριστο για μένα και το οποίο με συγκίνησε, ε, μου έγινε πρόταση, την φυσικά αποδέχτηκα, ε, από το Σύλλογο Φανταστικών να είμαι ένας από τους κριτές στο διαγωνισμό διηγήματος και ήταν μια μεγαλή εκπλήξη την από και χαρά και τιμή ε, για αυτό το το πράγμα και το έμαθε πρώτα από, από την ε, φίλη μας την ευθυμία. <laughs> ε, ψάξαμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν το σαράκι της λογοτεχνίας μέσα τους αρχικά <laughs> και μετά να έχουν και το σαράκι του φανταστικού ε, <laughs> Η, η, πώς θα λένε, η book list σου στο, στο Goodreads θα αποδείχνει <laughs> περίτρανα αυτό οπότε νομίζω ήσουν ο ιδανικό τουλάχιστον για φέτο. Φώπο και δεν τα έχω περάσει όλα Ο <laughs> καημός <Okay, laughs> του κάθε βιβλιοφίλου ποτέ δεν θα θυμάται όλα τα βιβλία που έχει διαβάσει <laughs> Ναι, ναι Και εγώ βλέπω πολλές φορές εκτελεσμένες στο Goodreads βλέπω κάποιον άλλον και λέω, α, α, το θυμάμαι αυτό. <laughs> έτσι, έτσι πάει. Όχι, όχι. Για τον Goodreaders έχω πει βέβαια και σε άλλε εκπομπές. Έχουμε κάνει ειδικό αφιέρωμα. Επομένω mm -hmm. ας το αφήσουμε στην άκρη και σε επικεντρωθούμε σε αυτό για το οποίο ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα. Δηλαδή, γιατί τη συγγραφική σου δραστηριότητα. Ε, να ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσω με το ε, βασικό. Ε, η έμπνευση... Ε, ήταν τη στιγμή, ήταν κάτι που είχε καιρό στο μυαλό σου, ήταν κάτι που από μικρή ήθελε να το βγάλεις προς τα έξω. Για το συγκεκριμένο βιβλίο μιλάμε πάντα. Ναι, ναι για το συγκεκριμένο. Ε, υπάρχει πάντοτε ένα σαράκι στο, στο βάθος του μυαλού ενός ανθρώπου ότι δεν έχει στη συγγραφική του. Πορεία, mm -hmm. δεν θα το πω καριέρα. Έτσι, είναι πορεία. Πολύ μεγάλο μέρο τη uh, γραφική δραστηριότητα είναι μοναχικό και δεν Συνήθω. βγαίνει προ τα έξω. Ε, υπάρχουν πα, η, ο μεγάλο καρμό λοιπόν είναι ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θα ήθελε να πει δεν τα λε ποτέ ή δεν βρίσκει την κατάλληλη ιδέα να τα πει. Όταν λοιπόν εμφανίζεται εκείνη πίθα, όπου υπάρχουν όλα φωτιά. Mm. Ε, η, μια από τις προσωπικές μου ανάγκες είναι να χρησιμοποιήσω, να χρησιμοποιήσω και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά που μου δίνει η, η, η γνώση που έχω για την ελληνική ιστορία. Αυτό Ξεκινώντας πένεται. από την προϊστορία, ε, ας πούμε, αυτά που τα θεωρούμε μύθους, όπως ας πούμε, ε, το πώς ιδρύθηκε το μαντίο της Δοδόνης, από ποιον ιδρύθηκε, ε, μέχρι μυθολογεία. τα τελείω. Παρακαλώ. Κοσμογονία, μυθολογία, ναι. Ε, ναι, είναι ένα, ένα τεράστιο καζάνι γεμάτο με πράγματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα απίθανο φανταστικό βιβλίο, ένα απίθανο φάνταζε βιβλίο, ένα κόσμο στέρεο. Όπω όλα αυτά χωράνε στο δικό μα κόσμο, έτσι θα χωρέσουν και μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό. Και ποτέ δεν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ε. Φτάνοντας λοιπόν με μια, ένα τέτοιο γκαϊμό μία μέρα στην, ε, ε, σε μία ε, εκδήλωση που έκανε η Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας mm -hmm. ε, και βλέποντας μπροστά μου ε, πειραματική αρχαιολογία του 1970 κάτι όπου ένα κύριο ο οποίος λεγόταν Ιωάννη Σακάς έχει Α, γνωστώ, φτιάξει ένα ατμοτηλεβόλο το οποίο mm. θεωρούσε ο Νταβίντσι ότι ήταν σχέδιο του Αρχιμείδη δηλαδή βλέπεις πως πάει μπαλάκι από τη μια μεριά στην άλλη Ακριβώς. κάπως έτσι πάει και η έμπνευση τελικά και, το, και ο συνειρμός και φτάνει τελικά σε μια ελληνιστική, ε, στην ελληνιστική εποχή η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από μόνη της είναι ένα μέρος ανακατατάξεων και, και Επιστημονικού οργανισμού, αν θέλει, και, και κοινωνική σκέψης και φιλοσοφική σκέψης όλα αναπροσδιορίζονται και βλέπει ότι εκείνη τη στιγμή που αναπροσδιορίζονταν όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει ένα άνθρωπο, ή λίγο μετά ίσω, υπάρχει mm -hmm. ένα άνθρωπο ο οποίο φτιάχνει κανόνια τα οποία δουλεύουν με τον ατμό. Και το οποίο, αν το πει σε κάποιον άνθρωπο σήμερα, πιθανότατα δεν θα το πιστέψει έναν Έλληνα, να του πει ότι ο Αρχιμίδη. Το τότε έφτιαχνε κανόνια με ατμότα, τα οποία τα χρησιμοποιούσε κιόλα. Αν αυτό δεν είναι φάνταζη ιδέα, δεν ξέρω τι είναι τότε. <laughs> Και πράγματι, να σπουλεριάσω λίγο να πω ότι κάνει την εμφάνιση του έντονη η αρχαία ελληνική τεχνολογία στο βιβλίο της Ευθυμία. Και ναι, η εποχή όπως α, σε πολύ σωστά και το, εντάξει δεν είναι τόσο τραγικό να το πούμε αυτό, το έχω γράψει και στην κριτική μου, στο Goodreads για την έχετε διαβάσει, είναι ότι διαδραματίζεται σε μια εποχή που ε, είναι η γνώριμη μας ελληνιστική εποχή. Από την άποψη α, των σχέσεων, της τεχνολογίας, πεπιθήσεων ε, και λοιπά, mm. μάλλον πατάει πάνω σε αυτό να το πω έτσι και χτίζει mm. τον υπέροχο δικό της κόσμου. Ε, αυτός είναι ο δεύτερος καημός μου, προσωπικός μου καίμος σαν ε, άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Βύρονα ε, και μεγάλωσα εδώ γύρω γύρω και πήγα βόλτα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ε, και, του, και του Βορείου Αιγαίου και όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν υπόβαθρο στις φανταστικές μας ιστορίες όλο αυτό το τρομερό περιβάλλον που βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή ένα... Ένα φάνταζη μυθιστόρημα που, βασίζεται, που διαδραματίζεται μάλιστα στους, στους κολπίσκους της Αντορίνης με τους κάθετους τεράστιους γκρεμούς και τα μαύρα βότσαλα μου φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον από ένα ε, μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται στην άλλη άκρη του κόσμου μέσα σε ομίχλες και ανάμεσα σε μουσκλια και πάνω ανάμεσα σε ριάκια. Ε, και δεν ε, έχουμε αυτή είναι η πλάκα <Ρχει το πιλώνα> Αλλά είναι λίγο Λέμενε. πιο πολύμπολιασμένα με ήλιο ίσως Από τα άλλα <Ρχει το χωμένο> <Ρχει το χωμένο> δε, δε, Δεν ξέρω Δηλαδή ε, πολλές φορές μου φαίνεται Ότι σαν συγγραφής ε, Ακολουθούμε μια πεπατημένη Γιατί είναι πιο εύκολη ε, Χρησιμοποιούμε πιο πολύ Τα τρόλ και τα έλφ και τα γνόμ, τα Παρά τις καλοκιουράδες Και τους καλικαντζάρους ε, ε, ε, ε, Είναι και αυτό ένα καημό τελικά Ναι <ΣΣ1> <Ρχει> Είναι <το χωμένο> είναι και πως έχουν δουλευτεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι η, η παράδοσή μας δεν, ε, δεν δουλεύτηκε στη συνέχεια για να εξελιχθεί ε, στο φανταστικό... Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτό το τεράστιο κενό για μένα, κακός, αλλά είναι κάτι που πράγματι οι νέοι συγγραφείς όπως εσύ ε, το βρήκατε μπροστά σας και χαίρομαι που προσπαθείτε να το, ε, να το παλέψετε, να το ξεπεράσετε αυτό. Ε, για πολύ κόσμο που διαβάζει, τα, τα, η, η αρχαία γραμματεία και οι, οι λαογραφικές πηγές, οι ελληνικές, είναι λίγο μην αγγίζεται. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, δεν θα ανεχτώ να διαβάσω κάποιον να μου γράφει, ε, ξέρω εγώ, να το, θέσω, να το ξεκινήσω ναι. αλλιώ, Βλέποντας τον Ηρακλή και τη Ζήνα Στην τηλεόραση Θεωρεί ότι και εγώ θα πάω να του γράψω για τον Ηρακλή και τη Ζήνα Αν αναφέρω ε... το όνομα του Ηρακλή εκεί Έλους, Έλους. Είναι, είναι πραγματικά Μας βάζουν όλου το ίδιο τσουβάλι Δηλαδή δεν μπορούν να φανταστούν Ότι θα έχουμε τόση αγάπη για κάτι Όπως είναι η ελληνική μυθολογία Ώστε να το πειράξουμε Με όλο το σεβασμό που τη αξίζει ναι, και, και πραγματικά καιρό είναι να αλλάξει αυτό και γι' αυτό, γι αυτό είμαστε εδώ. Άλλωστε, θα μου πείτε. Μια και μιλήσαμε για Ηρακλή, κάτι πες. που έμαθα πολύ πρόσφατα, το Παγκράτη και η συνοικία mm. Παγκράτη στο, στην Αθήνα ναι, έχει ναι. πάρει το όνομά της από τον Ηρακλή. Κάπου εκεί που είναι τώρα το άγαλμα του Τρούμαν, υπήρχε ένα ιερό του Ηρακλή Παγκράτη, εκείνου που όλα τα νικάει. Ναι. Ε, ίσως και, έπαιξε και αυτό ρόλο στην έμπνευση που με ρώταγες ε, Πρέπει ε, ε, ε, να το αυτά την ίδια εποχή αυτά. Ναι. Και μην πας μακριά, όπου βλέπεις ε, στη μέση του πουθενά ε, εκκλησίες, εξοκλήσια και τέτοια, <Συκλίσια> είσαι σίγουρο ότι κάτι υπάρχει από κάτω. Ω ναι, ω <Συκλίσια> oh, ναι, ω oh, ναι, ω oh, ναι. Oh, ναι. Oh, ναι. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι στους υποψήφιους στους αναγνώστες και τους ακροατές εδώ πέρα του Xlibris. Μου πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο θα πάτε σε ένα βιβλιοπολείο και θα δείτε το βιβλίο που μιλάμε. Θα ανοίξετε στη σελίδα 16, ε, τέλος στους πρώτες σελίδες, να δείτε το... έχει ένα χάρτη. Να δείτε το... Μόνο να δείτε το χάρτη, δεν, ε... <laughs> δεν χρειάζεται. Θα δείτε το χάρτη και θα το αγοράσετε ένα μέσος. Βέβαια, να πω τώρα και το... Απ' τη μια έβλεπα το χάρτη, απ' την άλλη έβλεπα το μέγεθος του βιβλίου. Ξανακοίταζα το χάρτη, ξανακοίταζα το μέγεθος του βιβλίου και τελικά ε, βέβαια ένα πολύ μικρό μέρος του χάρτη χρησιμοποιείται στην ιστορία αυτή. Ενώ, ενώ υπάρχει ένας τέτοιος Πλούσιο, να το πω έτσι κόσμος και φαίνεται ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος δηλαδή από αυτά που γράφεις μέσα εγώ είμαι ότι τον έχει τον κόσμο τον έχει στο μυαλό σου, τον έχει δουλεμένο αλλά μας δίνεις έτσι το πρώτο το, το κεντρικό, τη, τη βασική ιστορία ε, μπορούμε να ελπίζουμε σε συνέχειες κοίταξε ένα γεύμα ποτέ δεν ξεκινάει με το ψητό έτσι, θα έρθει πρώτα το κονσομέ σε μια ωραία μικρή κουπίτσα, διαφανές, έτσι, χωρίς κομματάκια μέσα συνήθως Μόνο ζωμό για να σου ανοίξει την όρεξη σωστά, σωστά, Και μετά θα αρχίσουν θα και τα όρεκτικα, θα έρθει και το κυρίως γεύμα ε, Η αλήθεια είναι ότι τον κόσμο της πικρής στροφής mm -hmm. ε, Η οποία υπάρχει και στον τίτλο ακριβώ για αυτόν τον λόγο Επειδή ε, είναι κάτι πάρα πολύ κεντρικό σε όλες σχέδον τις κοσμοπλασίες που έχω φτιάξει από μικρή έως σήμερα, ah. ε, στον κόσμο της πικρής τροφής διαδραματίζονται όλα τα μυθιστορήματα που έχω γράψει μέχρι τώρα, τα οποία είναι ε, γύρω στα 10. Ε, αυτό είναι το πρώτο που εκδίδεται σήμερα. <χω> <χω> Είπα και εγώ, ε, έχασα τόσο. <χω> <χω> ε, ναι... Ε, Έχω ένα κακό. Γράφω πάρα πολύ αρπαχτά για να προλάβω να τελειώσω την ιδέα και την ιστορία πριν τη βαρεθώ. Είμαι και σαν τον, τον Μιγκουελίτο, συγγνώμη, στη Μαφάλτα. Οι αξιώδεις άνθρωποι <Κι> βαριούνται <Κι> γρήγορα. <Κι> ε, και όταν γράφεις βιαστικά, μετά δεν μπορείς να διορθώσεις εύκολα. Ε, αποτέλεσμα είναι πραγματικά να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 ή 11 μαζί με τον Μπαγκράτη, με τα πνεύματα, 11 βιβλία. Ε, ήδη γραμμένα τα οποία περιμένουν όλα διόρθωση και από αυτά νομίζω μόνο το ένα δεν διαδραματίζεται στην πικρή στροφή ε, η θεογονία η οποία τελικά είναι η κεντρική ιδέα όλων αυτών των μυθιστορμάτων ε, ήταν στάνταρ mm -hmm. η γεωγραφία την οποία τη βλέπετε στο χάρτη του καταπληκτικού του Γιώργου του Παούρη ο οποίος έχει φτιάξει και το χάρτη για το κοράκι σε φόντο του Λευτέρη του Κεραμίδα, ε, είναι περίπου αυτή που βλέπετε και λέω περίπου διότι με τον Γιώργο όταν κάτσαμε να το φτιάξουμε το χάρτη ε, υπολογίσαμε και το ότι είναι ένας πρόημος χάρτης φτιαγμένος από έναν άνθρωπο που δεν έχει σαφή ένδειξη των αποστάσεων ανάμεσα στα πράγματα. Ε, κατά κάποιο τρόπο της εποχής που... Είναι κάτι που θα το έβλεπε ίσως ο Πτολεμαίος και θα το αναγνώριζε. Ακριβώς, ναι, ναι. ναι. <laughs> Έτσι την τη, τη τεχνική. Ο, ο Γιώργος έχει κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό, δηλαδή διαβάζει πολλά χρόνια για να πιάσει το feeling της, της χαρτογράφησης της διάφορο, των διαφόρων εποχών. Έχει ξεκινήσει, Είναι μέγιστος παίχτης RPG και έχει ξεκινήσει από αυτό. Ah. Ε, νο, έτσι δικαιολογούνται <laughs> όλα; Ετσι. δικαιολογουνται ολα ετσι είδες <laughs> η επιστήμη όλα τα εξήγημα που λέω; ε, μα, ναι, ναι, ναι. <laughs> και γενικά ε, θα πάμε σε αυτόν τον χάρτη, θα πάμε και πολύ δε, δυτικά και πολύ νότιο ανατολικά κάποια στιγμή στο μέλλον mm. θέλω στα επόμενα χρόνια θα, θα διαπλέψουμε από τον κόλπο σε, σε κρεγέτ και θα διαβουμε. Γιατί ε, <laughs> και η Λάστα εκεί κάτω και αυτό με τα μαργαριτάρια της και με αυτά θα μπράβο. τα δούμε πολύ μακρινά Πιθανότατα πιο σύντομα να μιλήσουμε για την, την Τρανή που είναι στα παράλια της Σινιάδας Θάλασσας Α, ε, Στα βορειοανατολικά ε, Εκεί διαδραματίζεται μια εξαλογία η οποία ξεκίνησε τριλογία και όλο και χοντρένει η Δεν ξέρω που θα πάει Το Μάρτιν τι τον ε, <laughs> Ε, νομίζω ότι είναι το μοναδικό πράγμα που θα είναι τόσο μεγάλο από αυτά που θα γράψω ποτέ γενικά μου αρέσουν οι στάνταλόν ιστορίες δηλαδή δεν θέλω να περιμένω mm. ή να έχω ένα τεράστιο όγκο μπροστά μου τον οποίο ε, με χαρά τον καταδροχθίζω, τολμώ να σου πω δηλαδή. mm. ε, ε, ε, μου αρέσει να διαβάζω μεγάλα πράγματα, <σχ> δεν μου αρέσει να γράφω μεγάλα πράγματα πολύ μεγάλα σε νιώθω απόλυτα. Ναι, είναι καλό όμω. πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και Stand Alone αν δηλαδή είναι τόσο ε, υπάρχει συνέπεια να το πω έτσι στον κόσμο στην εποχή και στα τέτοια, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θα είναι πάρα πολύ επιτυχημένο ε, να, κάνω, να τραβήξω μια παράλληλη εδώ πέρα με την ε, πρώτη ομιλία στο Fantasticon με τον Sir Terry Pratchett Ένας κόσμος storylines, πόσα Stand Alone ε... Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, γιατί από ένα σημείο και ύστερα ο Πράτζετ διακλαδώνει πράγματα. Διακλαδώνει χαρακτήρες που ζουν ένα ένας με τον άλλον παράλληλα ή πριν ή μετά. Ε, mm. Πιθανότατα εμείς δεν θα δούμε εγώ προ, τουλάχιστον δεν θα προλάβω να κάνω κάτι στη ζωή μου έτσι, να το πω χοντρά. Ε, δηλαδή τα πράγματα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι ε, μία γεωμετρική εποχή α πούμε, ε, επάνω εκεί στα μέρη σας, στη, στη Δοδόνη και στην, στην Ισοϊλαρία, έτσι, που ναι, είναι ναι, κέντρα. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο αφορά περίπου την Ζηλανδία, την Νέα Ζηλανδία και τους Μαορί. Αυτό είναι γραμμένο, πιθανότατα να διορθωθεί. Ε, υπάρχει κάτι που αφορά τους Ινδιάνους, υπάρχει κάτι που αφορά ε, τους Ετρούσκους. Και όλα αυτά είναι πολύ πίσω στο χρόνο. Ε, mm. Για να πω ότι, Οτι, θα, ότι έχει, έχει, ναι. θα ήρθει τη λογική του Pratchett. Δηλαδή <στονίσαι> ότι η πρωταγωνίστρια του Hogfather είναι η εγγονή του θανάτου από την ε, κόρη ναι, τη ναι, του Mort. Ναι, δεν ναι, Δεν θα υπάρξουν τέτοιες σχέσεις μεταξύ μας. Όχι πως θα ανάσχουμε όλα, Ναι, όχι, εννοώ ότι... Ναι. Στο, δευτε, στο δεύτερο βιβλίο, βιβλίο τη Εξαλογία, πιθανότατα να πάρετε και μία ιδέα για το πώ βλέπουν οι μεταγενέστεροι τον Παγκράτη αλλά δεν θα σα το σποϊλάρω από τώρα. Όχι, όχι, καλό. Είναι και ήδη νομίζω ότι έχει δώσει πάρα πολλά σοκράτε. Και πάντω είναι αυτό που πέσει για, για τα παιδιά που ασχολούνται με τα παιχνίδια ρόλων, όπω και ο υποφαινόμενο. Λοιπόν, mm. ε, όπω είπα, αυτοί δεν χρειάζεται να ακούσουν την υπόλοιπη εκπομπή. Φε, Φεύγετε και πάτε τώρα και αγοράζετε το βιβλίο, <laughs> Θα δείτε δύο πράγματα, το χάρτη και το τέλος, το τέλος θα πάτε, έτσι που υπάρχουν οι, τα παραρτήματα και τέλος, ε, δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο, αγοράζετε το βιβλίο και καλή σας ανάγνωση. <laughs> <laughs> λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε. Να είμαστε πάλι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το κομμάτι. Ε, σήμερα στο Εξλίμπρης, όπως είπα, φιλοξενούμε την Ευθυμία Δεσποτάκη, τη συγγραφέα του Πνεύματα, μια ιστορία της πικρής τροφής. Πού είχαμε μείνει η Ευθυμία. Α, που λέγαμε, ναι, για τις εποχές και το γράψει, ήδη δηλαδή έχει γράψει τα υπόλοιπα. Να, πάμε λίγο στο βιβλίο Αυτό, καθεαυτό, mm. ε, ο... Κεντρικός ήρωας, πειράζει να πούμε το όνομα, δεν πειράζει. Ο, ο, ο Παγκράτης, ναι, και στο πιστόφυλλο. Ε, είναι ένας ε, πολυμήχανος θα λέγαμε αρός. Δηλαδή έχει μία, όχι μία σπίθα, έχει το γονίδιο του Οδυσσέα κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνω ένα τέτοιο... Ε, πώς το λέμε μια τέτοια αναφορά ε, αλλά πράγματι εμένα αυτό μου θύμισε ε, το πολυμήχανο, το εφευρετικό το, το πονηρό σε πολλές περιπτώσεις ε, Νομίζω ότι ο Παγκράτης θα ήταν ε, εντελώς μέσα στο κλίμα να ζει σήμερα δηλαδή mm -hmm. είναι θυμίζει πάρα πολύ τον μέσο Έλληνα στη διάρκεια των αιώνων είναι καταφερτζής ε, δεν είναι απλά πολυμήχανος. Έχει την, ε, ε, ξέρεις, η, η εξυπνάδα και η πονηρία είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχει την τύχη να είναι και τα δύο. Ας πούμε, Υπάρχουν άνθρωποι, γνωρίζουν ανθρώπου που είναι έξυπνοι, αλλά δεν είναι πονηροί, είναι, είναι πάρα εγώ. πολύ αγαθοί. Δεν χρησιμοποιούν την, την εξυπνάδα τους για να κερδίσουν κάτι. Ο Παγκράτης τα έχει και τα δύο αυτά. Ε, έχει την ατυχία να ζει... Ε, να, να του πέσουν πάρα πολλά στο κεφάλι είναι ορφανός από μικρός ο κηδεμόνας του είναι ούτε λίγο πολύ ο τρελός επιστήμονα <laughs> ε, ναι, ο καραφλός είναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που φτιάχνει εφευρέσεις με, τη, με την πιτζάμα και τέτοια πράγματα ε, και κάνει ε, αντί ας πούμε σαν παιδάκι να αφαιθεί στις περιποιήσει του κυδεμόνα του πρέπει ο ίδιος να προσέξει γι' αυτόν ο ίδιος πρέπει να φροντίσει για το, τη, το, την τροφή, τη στέγη, ε, την ένδυση και όλα αυτά δεν του αφήνουν άλλη δυνατότητα από το να, να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες. Όλες, όλες, τις, όλες τις πιθανές εκβάσεις. Δηλαδή, ακόμα και η αρχή της ιστορίας είναι ο παγκράτης που τρέχει, μαθαίνει κάτι και τρέχει γύρω-γύρω για να δει τι μπορεί να κερδίσει από αυτό ουσιαστικά. Ακριβώ. ναι. Είναι... Ε, θυμίζει πάρα πολύ και πάρα πολλούς, μπορείς να τον ταυτίσεις με πάρα πολλούς ήρωες, φαντάζομαι, όπως είπες και εσύ, διαχρονικούς ε, στην ελληνική μυθολογία, ιστορίες, ελληνικές ιστορίες. Είναι γεγονό αυτό. Ε, ένα άλλο που κάνει εντύπωση στον, ε, στον αναγνώστη είναι, η, η, τουλάχιστον σε μένα, <laughs> είναι η ευχαίρεια ε, που έχει στα, στα ονόματα, στην ονοματοπλασία, να το πω έτσι. Δηλαδή, ε, Πραγματικά το θα, και το θαύμα διάβασμα και στο χάρτη αλλά και μέσα στα ονόματα. Ε, δεν ξέρω τι να πω αν έμφυτο ταλέντο ή αν τα έχεις σκεφτεί ή κα, κάποιο άλλο μυστικό να το πω έτσι έχεις. Πάντως εντυπωσιάστηκα. Ναι κλέβω λιγάκι γι' αυτό. <laughs> Όλα τα ονόματα, εντάξει, στα ελληνικά ονόματα, νομίζω μπορείς να καταλάβεις ότι δεν, ε, δεν τίθεται θέμα, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ κάτι που δεν το έχει πρόσφορο στη, στη χρήση του ο μέσος Έλληνας συγγραφέα που μιλάει και γράφει και, ε, και διαβάζει την ε, ελληνική, είναι ε, και ε, ε, Εδώ μιλάμε, έχεις κάνει ολόκληρη μελέτη, το, το, Αλλά... κύρια... ναι, <laughs> το πονύμια, ναι. λέω, κύρια, ονόματα, ονόματα πόλων, δηλαδή, δεν είναι πλόσο ότι πετάς ένα όνομα. Ε, τα ονόματα αυτά με, με ένα μαγικό να το πω έτσι, μια και μιλάμε για φανταστικού, <laughs> φανταστικού με ένα μαγικό τρόπο, ε, δένουν με το ένα με το άλλο. Ε, αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Και δεν μιλώ μόνο για τα ελληνικά ονόματα, αλλά και τα άλλα, τα, τα ξενικά, τα, τα βαρβαρικά, στο που χρησιμοποιεί. Έχουν τη λογική του, να το πω. Ε, εδώ είναι που κλεβώ. Έχουν. Επειδή το διαδίκτυο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με άπειρους τρόπους mm -hmm. ε, Ένας από τους πολύ πρόσφορους τρόπους, τουλάχιστον για μένα Και τουλάχιστον για να ε, έχεις έτσι αυτή τη συνάφεια να, να δείχνει κάτι ομοιογενές Είναι να χρησιμοποιήσεις μια νεκρή γλώσσα Υπάρχουν άπειρα λεξικά νεκρών γλωσσών διαθέσιμα στο διαδίκτυο Mm -hmm. και μιας και μιλάμε για τους συγκεκριμένους ε, έχω χρησιμοποιήσει ένα Αιγυπτιακό λεξικό το οποίο φυσικά δεν είναι ανάγκη να είναι ακριβές δηλαδή ε, δεν είναι ανάγκη να πας και να βρεις κάποιον ο οποίος να σου πει ακριβώς πως λέγαν τη λέξη μαγιά οι Αιγύπτιοι, βρίσκεις κάτι γενικό και έχεις μια γενική αίσθηση του πως θα ακουγόταν η γλώσσα και φτιάχνεις mm -hmm. μια λέξη δηλαδή είναι... Ε, πώς να σου πω 75-25 25 δική μου έμπνευση Και η δική μου αισθητική αν θέ, Και το 75% μια λέξη Την οποία την έχω βρει μια ρίζα λέξη που Την έχω βρει σε ε, ηλεκτρονικό ε, λεξικό ε, Υπάρχει ένας κύριος mm -hmm. ε, Του οποίου το όνομα πάντοτε ξεχνάω Αλλά έχω χρησιμοποιήσει τη διδακτορική του διατριβή Άπειρες φορές από το 2008 μέχρι σήμερα Ο οποίο έχει κάνει ένα καταπληκτικό λεξικό ε, mm. για τους χεταίους πάνω στους οποίους ah. βασίζεται η ε, φυλή των νεσίλιων και το κράτος των νεσίλιων που παίζει ε, σημαντικό ρόλο στην πλοκή. Ε, ε, μου φάνηκε πολύ γνώριμο και θα σε ρωτούσα αλλά δεν πρόλαβες Ακόμα και το όνομα του πρίγκιπα, ο Τουνταλίγια, ναι, είναι ναι. πραγματικός βασιλιάς των Χεταίων και μάλιστα ήταν 6-7-12, νομίζω, Τουνταλίγια κατά τη διάρκεια των 350 χρόνων που, έζησαν, που έζησε ναι, ναι. το δυναστία, βασίλειο πράτηση, των, ναι. των Χεταίων. Αυτό είναι, είναι σαφώς κλέψιμο, εντάξει. Δημιουργικό κλέψιμο θα λέγαμε. Ναι, δεν είναι κάτι που το βγάζεις τελείως από το κεφάλι σου αλλά είναι κάτι από το οποίο εμπνεύσα, εμπνεύσα από αυτό, συγγνώμη όπως εμπνεύ, εμπνεύστηκα από τον Αρχιμήδη για Αρχιμήδη ε, και ε. τον Ήρωνα, τον Αλεξανδρέα για να φτιάξω τον Παγκράτη έτσι εμπνεύστηκα, εμπνεύστηκα και από τη λέξη πέσνα που σημαίνει άνδρας mm -hmm. για ε. να φτιάξω τον τίτλο πέσνα μαλάτ που σημαίνει ο αρχηγός ε, του δόρατο, που είναι μία μονάδα στρατού εμπάς περιπτώσει Έτσι είναι αυτό είναι πολύ είναι δημιουργικό δεν το δεν το κλέβεις ας πούμε εμπνέεσαι όπως είπες. <laughs> ε, ας πούμε, με την έννοια αυτά όλοι οι κλέφτες οι όλοι οι συγγραφοί hey, γιατί εννοείτε, δεν, δεν δεν νό, δεν νό, λέει που τον ήλιο <laughs> μα ναι μα ναι ναι ναι βέβαιος αλλά όχι είναι είναι Πραγματικά, φίλοι που ακούτε το ε, αυτό αυτή το 25% που μας είπε που είναι δικό ε, κάνει τη διαφορά όμως. Κι άλλοι έχουν ε, την πρόσβαση, πολλοί έχουν την πρόσβαση και την εξυπνάδα ή όπως αλλιώς θα πείτε να ψάξουν να βρουν στο διαδίκτυο, αλλά το να το φέρεις στα μέτρα τα δικά σου, στα μέτρα που να υπηρετήσουν το σκοπό σου, ε, ε, θέλει και αυτό την τέχνη του, αν μη τι άλλο. Θέλει και λίγο τον εγωισμό του να το φτιάξει πως αρέσει εσένα, ε. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολλές φορές είναι το God Complex που λένε και οι Αμερικάνοι. Ε, η αίσθηση ότι εγώ είμαι ο Θεός εδώ μέσα σε αυτή την ιστορία. Εγώ θα σας πω τι θα κάνετε, ανθρωπάκια μου. <laughs> ε, <laughs> και και σαν, σαν Θεός θέλω, μ' αρέσει πάρα πολύ να, να ακούω, να χρησιμοποιώ όλες τις αισθήσει Και ίσως γι' αυτό να να ακούγονται και λίγο πιο ομαλά τα ονόματα μεταξύ τους, διότι α, α, κυνηγάω τον ήχο τους πιο πολύ, mm. παρά τόσο την, την ίδια τη σημασία τους. Σωστό αυτό, γιατί κατά βάση τη ονοματοποίηση είναι φωνητική κατά mm. κάποιο τρόπο. Mm. Μετά έρχεται η γραφή mm -hmm. ως... Ε, ε, ναι, και καλά τώρα αν πιάσουμε τις συζήτηση μεταξύ γραφής και γλώσσας, δεν θα τελειώσουμε. Αχ, λοιπόν, θα την αφήσουμε αυτή προς το παρόν και ε, ε, να πω στους αναγνώσεις. Εσείς είπα το βιβλίο ότι ανήκει στο χώρο του φανταστικού. Υπάρχει, είπε και η ευθυμία πολλά, ε, υπάρχει μαγεία μέσα, έτσι. Ε, yeah, ε, ε, yeah. Του, yeah. Σύστημα, η μαγεία είναι Αρκετά, α, πώς να το πω, είναι υπαρκτήμεν, διακριτική βέβαια. έτσι Δεν είναι μαγεία που σου γυρίζει τον κόσμο ανάποδα με ένα νεύμα. Έτσι, δεν συζητάμε για τέτοια μαγεία. Ε, δεν είναι σαφές... Α, το, πώς να το πω έτσι, ε, δεν έχει το σύστημα μαγείας, δηλαδή άλλα βιβλία του φανταστικού επικεντρώνονται στο να δώσουν ένα πλήρες σύστημα για τη μαγεία, για τα μαγικά, για τα τέτοια ε, δεν είναι σε αυτή τη κατηγορία που ξέρω πολλοί κόσμος κλωτσάει ε, δεν θέλουν πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς γίνεται το μαγικό ε, πιστεύω ότι η προσέγγιση που ακολουθεί μια θα αρέσει στο μεγαλύτερο Δυνατό μέρο του κοινού. Υπάρχει μαγεία, δεν γίνονται τρελά πράγματα, αλλά είναι μια μαγεία την οποία τη διαβάζει και τη ευχαριστία δεν είσαι υποχρεωμένο να καταλάβει πώ ακριβώ δουλεύει. Συγγνώμη, ε, έπρεπε να τα πει αυτά και τα, <laughs> το πήρα όχι, εγώ. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου, δεν με πειράζει. Ε, το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι αν είμαστε καλά ε, και, μας, και είμαστε στα πόδια μα, πιθανότατα θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τη μαγεία εν καιρό. Και μπορεί. Mm -hmm. Μπορεί να χτίσουμε λιγάκι ε, για το πώς δουλεύουν οι, τα διάφορα είδη μαγεία. διότι στο βιβλίο εμφανίζονται δύο είδη μαγεία. στην πραγματικότητα είναι τρία, απλά το, το, δεν είναι σαφές mm -hmm. ε, ότι υπάρχει και mm -hmm. η μαγεία των θεών την οποία mm -hmm. δεν, δεν mm -hmm. μπορείς mm -hmm. να την κάνεις καλά ε. Ε. Νομίζω φαίνεται ότι υπάρχει, υπάρχουν τα δύο είδη των ανθρώπων κατά κάποιο τρόπο και υπάρχει mm -hmm. και το, της παρέμβασης να το πω έτσι mm -hmm. Νομίζω εγώ το κατάσταση το, το κατάλαβα, αλλά εντάξει. Ε, ίσως να μην είμαι και πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου ότι το είπα με τρόπο που να το καταλαβαίνει η αλλά πρέπει Εντάξει, ε, ε, τώρα εγώ επειδή α. είμαι και λίγο του φανταστικού... Ε, <laughs> ε, ε. <laughs> Ναι, πάντως ε, όχι, όχι, είναι μαγεία που ε, πώς να το πω, ε, γιατί πολλοί κόσμοι που δεν είναι μενεί όπως εμείς το φανταστικό, όταν τους λες ξέρεις ότι η και λίγο μαγεία μέσα ε, α, όχι, λέει ας αρχίσουμε τώρα μαγικά και τέτοια, εντάξει ε, Όχι, ε, αυτό... δεν μιλάμε για φιρεμπόλες εδώ πέρα Έτσι. μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν κάποια χρηστική αξία ε, ως ένα σημείο ας πούμε κάποια στιγμή δεν θα προδώσουμε πράγματα τώρα αλλά ε, μία μάγισσα κάθε νύχτα υφαίνει ένα ξόρκι ναι. ε, για να κάνει κάτι και η αντίπαλή τη κάθε πρωί της το ξυλώνει. Έτσι, ναι. ε, είναι, είναι καθαρά χρηστική η μαγεία. Δηλαδή υπάρχει λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι ένας Μπάρμπα, ο οποίο κάθεται πάνω στον μαύρο του. Σαν στον πύργο από το μαύρο βασάλτη. Ένα πράγμα που μισώ στη ζωή μου είναι ο πύργο από το μαύρο βασάλτη. Που κάθεται πάνω και απλά μαζεύει τη γνώση γύρω του για να κάνει τι τελικά κανένα δεν ξέρει. Έτσι, απλά για να είναι ο πιο μεγάλο μάγο όλων των εποχών. Η μαγεία στο, στα πνεύματα είναι συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή. Δηλαδή, βλέπει τη μάγισσα τη γειτονιά να πλένει τα ρούχα τη στην κρίνη. Έτσι. <χεύη> υπάρχει αυτή η σκηνή στο βιβλίο. <χεύη> Για όσου μα ακούτε, υπάρχει αυτή η σκηνή στο βιβλίο και είναι παράγοντα πάρα πολύ ωραία. Σκηνή. Και είναι το είδο τη μαγεία που μπορεί να ταυτιστεί και ο μέσο Έλληνα αναγνώστη. Ε, κάπου γίνεται να και σε φυλαχτά και τέτοια. Δεν είναι, είναι ένα είδο τη που μα είναι οικείο. Είναι, <χεύη> α... είναι αυτό που θα ήταν η μαμή του χωριού αν υπήρχε όντω η μαγεία στον πραγματικό έτσι, κόσμο. Έτσι. Αυτό προσπάθησα να, να παράγω. Και νομίζω ότι το έχει πετύχει απόλυτα. Να σε καλά, ευχαριστώ. Αλλά είπε Βασάλτη τώρα και δεν μπορώ να σε πειράξω τώρα ε, διωρητικά πεδία. Ε. Ε, <laughs> οι γνώσει ε, τη γεωλογία κύριε και κύριοι κάνουν την εμφανισή του και εδώ πέρα. <laughs> Γιατί... Λοιπόν, αν θέλεις το πιστεύεις, οι διωρείτε άντρε είναι πραγματικό. Ε, μαγικό πλάσμα, υπερφυσικό πλάσμα της μυθολογίας των χεταίων είναι άντρες καμωμένοι από πέτρα, πέτρα ναι, και, επειδή... και μάλιστα νομίζω ότι είναι μόνο ένας στην ε. πραγματικότητα όπως ήταν ο Πύθωνας, ο μοναδικός δράκος του Αγγελφών ε, ή ο, του ε, ναι. ή ο πρέπει να υπήρχε κάπου εκεί στα βάθη της Μικράς Ασίας ένα πλάσμα που λεγόταν ο Διορείτης Άντρας και το όνομά του ήταν Κουνκουνούντζι <laughs> <Όπως> το <είχε. laughs> Ε, πάλι κλέβω, αυτό θέλω να πω. Όχι, όχι, αλλά είδα τα διευρετικά. Παιδί και δεν ξέρω όσοι από σας έχετε παρακολουθείτε την ευθυμία στο Facebook. Ε, μας βγάζει και αυτές οι υπέροχες φωτογραφίες από γεωκρυστάλλους, να το πω έτσι. Γιατί την χάνει και γεωλόγος η ευθυμία. Επομένως ε, μας βγάζει κάτι πολύ ωραίε φωτογραφίες από πετρώματα, από ρηκτά, Και έτσι κάνουν εντύπωση μερικά από αυτά. Ε, η και... η γεωλογία είναι... Ε, για μένα ήταν ε, αυτό που καταρχήν που με έσωσε. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος όταν, γίνω, όταν ήμουν μικρή. Ε, αλλά δεν είχα καμία κλίση στα, στα φιλολογικά, αν θες, το πιστεύεις. Οπότε αναγκάστηκα να γίνω το κοντινότερο. Δηλαδή αντί να γίνω σκαφτιάς έγιναν νταμαρτζής. <laughs> Είναι τα λόγια του πατέρα μου αυτά, εντάξει. <laughs> αλλά η γεωλογία αποδεικνύεται όσο τα, τα 12 χρόνια που τη σπούδασα αποδείχθηκε μια εκπληκτικά ρομαντική επιστήμη. Είναι δηλαδή εκείνο το πράγμα το οποίο ψάχνει να σου πει πόσο όμορφο είναι ένα χαλίκι. Δηλαδή, το πιο κοινό πράγμα στον κόσμο που είναι ένα κοτρώνι, η γεωλογία μπορεί να σου πει αν είναι όμορφο ή όχι. Έτσι, ε, από, από, από τι; με τι κρυσταλλογραφία, με τι τέτοιο Πόσο σπάνιο είναι, γιατί βρέθηκε εδώ Έτσι. Και, και μπορεί να σου πει και ιστορίες Και εδώ χωράει ο, ο συγγραφέας φαντασίας Έτσι. Στο προσκήνιο, συγγνώμη Μπορεί ένα χαλίκι να σου πει άπειρες ιστορίες Για το πώς βρέθηκε εκεί και τι υπάρχει γύρω γύρω ε, Ιστορίες που σιγά σιγά μπορεί να σε οδηγήσουν στου κουνκουνούτζι ε, όλη η σοφία του κόσμου σε ένα κόκοά μου, έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. <laughs> και αυτό κάπου θα το βρείτε στο βιβλίο να σας κλείνει πονηρά το μάτι. <laughs> <laughs> και φυσικά το βιβλίο κάνει μια μεγάλη αναφορά σε ένα άλλο από τα αγαπημένα μας ε, ε, θέματα, σε τη γνώση, στα βιβλία και στις ε, βιβλιοθήκες. Ε, μερικές φορές μου φαίνεται πολύ παράξενο. Ε, το πώς διαβάζουν οι άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα βιβλία τα βιβλία μας ε, mm -hmm. ε, Ακούγεται παρά ε, ναι, ε, ναι Άχιστε, είναι παράδοξος αν σκεφτείτε ότι όλοι οι συγγραφείς γράφουν αυτά που ξέρουν δηλαδή γράφουν για ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν βιβλία οι άνθρωποι που δεν διαβάζουν βιβλία πώς θα τους φαίνονται αυτά που γράφουμε. Δηλαδή είναι σαν να με τα γένια μα σε, <sharp> σε ένα σημείο αλλά είναι αναποφευκτό πραγματικά όσες φορές να μην το κάνω, δεν τα κατάφερα πάλι στα βιβλία γύρισα Αγαπή είμαστε όλοι για όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του φανταστικού πρώτα απ' όλα, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε βιβλιοφίλοι, άλλο σε μεγαλύτερο, άλλο σε μικρότερο βαθμό δεν είναι, γιατί ο χώρος του φανταστικού ακριβώς, επειδή είναι φανταστικός, ε, αναγκαστικά θα τον βρεις μέσα, στα, μέσα σε γραπτά, μέσα σε βιβλία. Δεν πρόκειται να τον βρεις στην καθημερινότητά σου, να περπατήσεις το πρωί και να, εγώ, έρθει να σε πάρει Έχει. για το ταξί. Θα, θα μπορούσε να συνέβαινε αυτό πριν από 200, 300, 400 χίλια χρόνια. Θα περπατούσε στην αγορά και θα έβλεπε ε, το μεγάλο αϊδό να κάθεται μπροστά από την πύλη του Ανδριανού, εκεί που είναι τώρα η πύλη του Ανδριανού, και να λέει, διαβάζει, τι, τα, τα, τα, να, να απαγγέλει τα έπι του Ομυρού και θα καθούσουν από κάτω και θα τον χάζευε. Δεν είναι φάνταζε τα έπι του ομίρου, σύμφωνα με τι τέτοιε. Αλλά τώρα, έτσι όπω έχουν τα πράγματα, δεν έχει δυνατότητα για προσωπική επαφή. Βλέπω ναι. τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη που έχει ε, και το, το, το στεπαμυθολόγιο και τις παραμυθοκόρες και τις βάρδισες, όλες, όλες αυτές τις ομάδες ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να, να κρατήσουν ζωντανή την προφορική αφήγηση και τρελαίνομαι, mm. τι έχουμε χάσει που δεν το ξέραμε. Ε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να επικοινωνήσουμε τις φανταστικές μας ιστορίες το χαρτί πια. Και πράγματι, σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Και το χαρτί, και εγώ θα σου βάλω ένα, και ένα άλλο, γιατί το βλέπω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, έτσι. Mm -hmm. ε, τι, και τα παιχνίδια. Πάλι σε παιχνίδια ρόλων αυτό το φαίρο. Και τα mm -hmm. παιχνίδια ρόλων τι είναι, δηλαδή, είμαι εγώ, ας πούμε, που είμαι ο αφηγητή και πραγματικά αυτό κάνω. Αφηγούμε μια ιστορία, μια ιστορία δυναμική, βέβαια, που συμμετέχουν και οι υπόλοιποι, αλλά δεν πάβει ο πυρήνα να είναι αφήγηση. Αφηγούμε εγώ, mm -hmm. αφηγήσε κι εσύ και μέσω, μέσω τη. Ε, αλληλεπίδρασης, δύο αφηγητών δύο και περισσότερο έτσι, αφηγητών, ναι. ε, σχηματίζεται η ιστορία. Α, αυτό ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα, ε, ότι η μόνη πιθανότητα να δεις αφήγηση εκτός από τις ομάδες αφήγησης, είναι τα RPG. Είναι τα ρόλια πλέον τα γενικά τα παιχνίδια. Ε, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους τελευταία, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι χειρότεροι από μένα στην αφήγηση, στο πλέξιμο μιας ιστορίας. Πολλούς από αυτούς θαυμάζουν πραγματικά. Δηλαδή το, το μυαλό του πετάει στο φανταστικό ε, κομμάτι. Απλά ε, είναι φτιαγμένοι για να τα λένε και όχι ε, για να τα γράφουν. Άλλος, άλλος τρόπος έκφρασης. Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλο χάρισμα. Είναι το ίδιο σαράκι, άλλο χάρισμα. Έτσι πρέπει να οι συγγραφείς λίγο, έχουμε μάθει λίγο να, να είμαστε σιωπηλοί φαίνεται στη, στην καθημερινή μα ζωή, γι' αυτό που <laughs> <έτω> το χαρτί. <laughs> δεν, ξέρω. Ε, δεν το έχω φιλοσοφήσει πολύ ακόμα, αλλά... Δεν, χρει, δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε πολύ, γιατί <laughs> ε, δεν νομίζω ότι έχει κοινό ε, Η έκφραση είναι αυτό, η έκφραση είναι έκφραση. Το μέσο της έκφρασης είναι κάτι το οποίο είναι... Εντάξει, το, η γραφή έχει το πλεονέκτημα της... Ε, μονιμότητας να το πω αλλά πλέον α, δηλαδή εγώ βλέπω και στο YouTube πόσα βίντεο ανεβαίνουν από παιχνίδια ρόλων όπως λες και λέω κοίτα να δεις, αλλάζει. αλλάζουν αυτά δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο πλέον mm. στο... και πλέον υπάρχουν πολλές ευκαιρίες έκφρασης mm -hmm, mm -hmm. Mm. Έχεις, τα, το διαδίκτυο ήταν πάρα πολύ μεγάλο ε, πλεονέκτημα για τη γενιά μας μας έλυσε τα χέρια σε πάρα πολλούς σε πάρα πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους όλοι σε τα χέρια. <φε> <δημιουργούς>. Πράγματι, πράγματι. <χε> Πάμε να τους βάλουμε λίγο μουσική ακόμη για να ξεκουραστούν και να επανέλθουμε, έτσι. <χε> <χε> <χε> ναι, ναι, ναι. μετά το μουσικό μα διάλειμμα και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την Ευθυμία Δεσποτάκη τη συγγραφέα του Πνεύματα μια ιστορία της ε, Πικρή τροφής ε, Πιστεύω να σας αρέσει η συζήτηση μέχρι στιγμής και φυσικά να μην ξεχάσουμε ότι τη, κάτω από την εκπομπή που θα αναρτηθεί στη γνωστή σελίδα στο Facebook αλλά και στο Google+, Plus για όσου με προκολουθείτε εκεί πέρα, ε, μπορείτε ελεύθερα να γράφετε τα σχόλια, παρατηρήσεις ή κάτι άλλο που θα θέλατε να ρωτήσετε και θα τα μεταφέρω, αν δεν τα δει η ίδια η ευθυμία, θα, θα τις τα μεταφέρω εγώ και έτσι μπορείτε να έχετε κι εσεί το διάλογό σας κατά κάποιο τρόπο με τη συγγραφέα. Πολύ ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ. Να πάω να αφήσουμε λίγο το βιβλίο στην, στην, στην άκρη, τέλο πάντων, και να σε ρωτήσω για το άλλο. Ε, θέλω να μου πει λίγα πράγματα για την ομάδα Άρπι. Ε, η ομάδα Άρπι ε, αποτελείται από νέου Έλληνε νέου. Από Έλληνε, εγώ δεν είμαι νέα πια. Ε, ε, Συγγραφή του φανταστικού. Μην μη, μη, μη, μη το θέτεις έτσι, γιατί εγώ τότε τι πριν να πω. Α, ah, δεν ξέρω. Νέους, πρώτα νότατους. Είμαστε Έλληνες συγγραφείς του Φανταστικού. Ε, θέλουμε πάρα πολύ να δούμε, να σταματήσει η πενία στο χώρο μας. Και όταν λέω πενία, ε, παινία ιδεών, ε, παινία έκφρασης, ε, πενία καλής λογοτεχνίας... Ε, το πρώτο και κύριο μελημά μας είναι τα βιβλία μας να είναι καλή λογοτεχνία ε, Σε δεύτερη φάση να ανήκουν στο φανταστικό <laughs> Σε τρίτη φάση οι δυνατόν να εκφράζουν αυτό που είναι ο καθένας από εμά. Και αυτό που είναι ο καθένας από εμά, δεν είναι απόγονος του βασιλιά Αρθρουρού Είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου <laughs> ε, Είναι απόγονος ε, ξέρω, του, του Βελερεφόντι Ah, είναι απόγονος σε του Καριστάκη στην τελική έτσι να φτάσουμε μέχρι εδώ ή του, του Ιουστινιανού του, του Μεγάλου Βασιλείου ε, θέλουμε πάρα πολύ να βρει η ελληνική φανταστική σκηνή ε, τη φωνή τη, την προσωπική της φωνή αυτό που όταν θα παίρνει κάποιο οποιοδήποτε στα χέρια του ένα κείμενο και θα το διαβάζει θα λέει μωρέ αυτό μου θυμίζει <laughs> Ε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που η ελληνική σκηνή επιστημονικής φαντασίας έχει βρει τη φωνή της, διαβάζεις ένα βιβλίο και λες «Μωρέ, αυτό μου θυμίζει Μανολιό, αυτό μου θυμίζει Κούστα, αυτό μου θυμίζει Χαρίτο». Ε, mm -hmm. Έτσι ή, ξέρω εγώ, η ελληνική φανταστική σκηνή του τρόμου έχει αρχίσει και βρίσκει σιγά-σιγά τη φωνή τη, ε, «Μωρέ, αυτό μου θυμίζει Κέλλη» ή... Ε, Βασιλιανάκη ή Μάριο Δημητριάδη Ή οτιδήποτε mm -hmm. ε, Λαγκώνας ε, ε, Έχω άπειρα ονόματα τώρα στο κεφάλι μου Και δεν ξέρω κάποιον από όλου θα αδικήσω ε, ε, ε, Έτσι θέλουμε πάρα πολύ Κάτι να, να παίρνει σε ένα φάνταζε βιβλίο Και να λέει αυτό μου θυμίζει και Άρα Καλουτζή Αυτό μου θυμίζει Ευθυμία Δεσποτάκη Γιώργο Βορέα Μελά Ανδρέα Μιχαηλίδη ε, Λευτέρη Κεραμίδα Στέφανο Κόκκιδο, Κόκκινο Γιώργο Αποστόλου. Θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βρίσκουμε τις δυνατότητές μας, ξεκινώντας από εμάς, ε, θέτουμε αυτούς μπροστά, ανοίγουμε, ε, πώς λέει, τη, την ερυθρά θάλασσα στα δύο, <Συφίλυν> βρει θέλει, ή ας βρει άλλο, κάποιον άλλο τρόπο, <Συφίλυν> ε, θέλουμε πάρα πολύ, θα χαρούμε πάρα πολύ κάποιος από να μας ξεπεράσει σε αυτό. Κάποιος να, να μας αποδείξει ότι η φωνή του είναι η πραγματικά ειδικά του φωνή, ότι δεν παπαγαλίζει τίποτα. Ε, αλλά σου λέω, το πρώτο και κύριο μέλημά μας είναι να είναι, να είναι καλή λογοτεχνία. Να είναι που θα το, κάτι που θα το διαβάσει κάποιος που δεν είναι φαντασασ, και να πει, «Ναι, ναι, ναι, okay, ενταξει διάβασα ένα καλό βιβλίο. Μπορεί να μην με ενδιαφέρει το είδος, μπορεί να μην με ενδιαφέρει το θέμα». Mm -hmm. ε, μπορεί να γελάω με τα, με τα μπαρμπαδάκια, με τα ξωτικά και, τις, ε, και τους καλικατζάρους, αλλά ήταν ρε παιδάκι μου καλογραμμένο. Έτσι. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή. Σωστό και συμφωνώ και υποφυξάνω, γιατί αν είδες, ε, δεν ξέρω, αν είδες και αυτά που γράφω στην κριτική μου, σε ένα ειστερόγραφο και στην κριτική mm -hmm. στο Goodreads, ε, πιστεύω ότι ο χώρος του, του φανταστικού, του φάνταζη στην Ελλάδα, έχει υποφέρει ε, αρκετά... Ε, και του λείπει αυτό μια προσπάθεια που πρώτα απ' όλα θα, θα βγάλει ένα ποιοτικό ανάγνωσμα ασχέτως mm -hmm. που θα το κατατάξουμε σαν είδο. Mm -hmm. ε, και δευτερεύοντα ε, ε, ε, αν, αν είναι και καλό fantasy να το πω έτσι ακόμα καλύτερα αλλά τουλάχιστον να είναι ποιοτικό mm -hmm, mm -hmm. Για... Ε, Αυτό είναι το γενικό πρόβλημα της λογοτεχνίας, νομίζω. Mm -hmm. Δηλαδή, η προσωπική μου πεποίθηση σαν αναγνώστες είναι ότι 9 στα 10 βιβλία, μάλλον να το πάρουμε αλλιώ, 8 στα 10 βιβλία είναι για σκουπίδια, ένα είναι μέτριο και τα άλλα είναι αριστούργηματα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι γράφονται, γράφεται αστυνομική λογοτεχνία πιο, περισσότερο καλή από ό,τι φάνταζε. Ε, Απλά ναι. δεν έχουμε μάθει ακόμα να αναγνωρίζουμε την καλή λόγοτεχνία στο Φάνταζ. Ε, Θέλω τι... να πιστεύω, συγγνώμη σε διακόπι, ναι. ότι με τη βοήθεια των εκδόσεων μαμάγια θα διορθωθούν όλα αυτά. Α, α, θα σε ρωτήσω μετά για σίγα. Θα σε ρωτήσω για τι εκδόσει. Το είχα στο, στη λίστα. Ε, εκείνο, ναι, εκείνο που ήθελα και το έχω στυλιτεύσει και σε άλλη περίσταση είναι ότι ε, δεν ξέρω το φάνταζι ίσω επειδή είχε αποκτήσει κάποια στιγμή ένα καρποφόρο χαρακτηρισμό και τέτοια, άρχισε να τραβάει ε, συγγραφείς αξιολογότατου κατά τα άλλα που ε, περνούσαν, ήθελαν να περάσουν μέσα από το φάντασμα τι ε, φιλοσοφικέ του ανησυχίε, τι εσωτερικέ του αναζητήσει και ε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι τοπικέ του ανησυχίες του για το που πάει η κοινωνία, για το που πάει ο κόσμο. Ε, το οποίο ναι, μεν είναι σεβαστό, αλλά και Αν θέλω να διαβάσω ε, πρώστου, α πούμε, θα διαβάσω πρώστου. Δεν, δεν θα πάρω λογοτεχνία του φανταστικού. Ε, κοίταξε, θεωρώ ότι κάθε λογοτεχνικό έργο πρέπει να έχει ένα σκοπό. Ε, το να είναι ο σκοπό σου μόνο η διασκέδαση Εντάξει, δεν το βρίσκω με το. το Ναι, ναι δεν όχι, το βρίσκω ναι. με Από την άλλη ε, Το να στρατεύεσαι υπό κάποια ιδέα Έχει και αυτό τα το ωριά του δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να μου, να μου μιλάς διδακτικά ε, Χρησιμοποιώντας ας πούμε την κλωνοποίηση Για να μου πεις ότι πόσο κακός είναι ο άνθρωπος και η επιστήμη την ιδέα ναι. της κλωνοποίησης, έτσι, για, να, ναι, για ναι. να μιλήσουμε και για κάποια άλλα σημάδια του φανταστικού. Έτσι, έτσι. Ε, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Ε, οι, περισσότεροι, οι περισσότεροι άνθρωποι που θεωρούν ότι έχουν ενθουσιαστεί από κάτι και θέλουν να το αναπαράγουν, γιατί το αγαπούν πολύ, mm -hmm. δεν έχουν τη δυνατότητα να, παρα, να αναπαράγουν αυτό ακριβώς που αγαπούν. Δηλαδή, ένας νέο που θα δει... Ε, ένα πιτσυρικά 15 χρονών που θα δει ε, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ή το Χόμπιτ και θα μείνει με το στόμα ανοιχτό μπροστά στην καταπληκτική απεικόνιση του Σmaουγ, mm -hmm. δεν έχει τη δυνατότητα να παραγυρίσει μια ταινία με δράκους Το κοντινότερο πράγμα που θα κάνει είναι να γράψει ένα βιβλίο με δράκους Είναι το πιο φτηνό πράγμα. Αποτέλεσμα είναι να μην έχει ένα καλό αποτέλεσμα γιατί αυτό θέλει να γυρίσει ταινία στην ουσία, όχι yeah. να γράψει mm -hmm. Και σε δεύτερη φάση να αντιμετωπιστεί ως κάτι καταπληκτικό η δημιουργικότητά του που όντω είναι κάτι καταπληκτικό απλά μη στοχευμένη, όχι σωστά στοχευμένη στο δημιουργικό μέσο που χρειάζεται για να την, να την αναπήξει, να την εκφράσει και να αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του σαν μέγιστο λογοτέχτη ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά ένας δημιουργικός άνθρωπος που δεν έχει βρει ακόμα την κλίση του. Αυτό θεωρώ εγώ ότι έχει κάνει αρκετά μεγάλη ζημιά και στην ελληνική και στην παγκόσμια, αν μου επιτρέπεις Και σε αυτή Παγκόσμια. Δεν το συζητώ. Λίγε πατάτες παρακαλώ. Και μετά, <laughs> μετά έχει έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν διαβάζει φανταστικό, βρίσκει αυτό το βιβλίο μπροστά του, το παίρνει, το διαβάζει και μετά αφορίζει όλα τα βιβλία φαντασία, διότι διάβασε αυτό το ένα βιβλίο το οποίο ήταν κακογραμμένο. The end. <laughs> δεν δηλαδή, υπάρχει δηλαδή τέλο. Είναι ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ε, δηλαδή με το που είδα την ομάδα Άρπη και διάβασα πριν προλάβω να ξεκινήσω το βιβλίο και λέω τι Άρπη είναι αυτό και το έπαιρες και το διάβασα. Νομίζω ότι ε, είναι ακριβώς αυτό ένας από τους παράγοντες που θα προσπαθείτε τουλάχιστον να σπάσετε αυτό το, το φαύλο κύκλο. Και είναι πράγματι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ με τις φτωχέ μου γνώσεις ότι το χρειάζεται το ελληνικό φάνταζη. Η λέξη άρπη από μόνη τη έχει πολύ αγρία, ε, ναι. έτσι, έτσι, σημαίνει δρεπάνι και ο, το οποίο μπορεί να είναι το δρεπάνι ε, με το οποίο κόψαν τα νεύρα του Δία και τον αφήσανε ακίνητο, μπορεί να είναι το δρεπάνι που έκοψε ότι ήταν ένα κόψει ο Κρόνος από τον ουρανό και από αυτά που πέσανε στη θάλασσα έγινε η Θεά Βροδίτη, αλλά μην ξεχνιόμαστε, κάποια στιγμή έγινε και όπλο πολύ άσχημο. Ε, πρέπει για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να είμαστε σκληροί τελικά και, πρώτα και κύρια με τα δικά μας βιβλία ε, και μετά με τα βιβλία ο ένας του άλλου έτσι όπως έχουμε οργανώσει την, ομάδα, ε, την ναι. αλλήλο βοήθειά μας μέσα στην ομάδα ε, και, μετά, με, με, και με όλα τα βιβλία που θα πέσουν στα χέρια μας με, με αυτό το οποίο θα, θα μπορέσει να, μας κάνει, να κάνει αυτό τον κύκλο να σπάσει τον το κύκλο που σου παραγράψα προηγουμένως. Όχι, mm -hmm, mm -hmm. okay, και μα, μακάρι να το, να το καταφέρετε και να, να σπάσετε <laughs> αυτό ε, ε, ε, Ελπίζουμε <laughs> να είμαστε όλοι μπροστά όταν θα συμβεί <laughs> αυτό. Ναι και, ελπίζω, ναι, και ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλοι το, το παράδειγμα σας. Και ναι, είναι... Ε, πώς να το πω... Ε, Δε, δεν το, ε, κάποια στιγμή, και φαίνεται αυτό από αυτά που έχω γράψει και έχω πει, ότι κάπου είχα απογοητευτεί ως ένα σημείο. Έτσι, ε, δεν θέλω, όπως είπα, δεν θέλω να αναφέρω τα συγκεκριμένα έργο, το συγκεκριμένους ε, δημιουργούς. Έτσι, ε, ε, ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ακριβώς, δεν χρειάζεται. Αλλά κάπου είχα ομολογώ και φαίνεται ότι είχα αποκατηθεί μέχρι που διάβασα δύο... Ε, ε, για βιβλία και, και να δεις ευτυχώς υπάρχει και άλλος, ε, και άλλος κόσμος. Προσωπικά διαβάζω ελληνικό φανταστικό τα τελευταία 5-10 χρόνια στην αρχή από σχεδόν μισό-μισό ε, με όλο το υπόλοιπο φανταστικό. Δηλαδή mm -hmm. μπορώ να διαβάζω 20-30-40 βιβλία το χρόνο μόνο ελληνικό φανταστικό ε, εντάξει, πολλά από αυτά είναι και μικρούλικα, οπότε μπορεί να διαβάζω και περισσότερα από 40. Mm. Ε, και τα υπόλοιπα βιβλία που φτάνω καμιά φορά τα 100 βιβλία το χρόνο είναι ε, ξένα, mainstream, ε, non-fiction και τέτοια. Ε, στην αρχή το έκανα κυρίως γιατί πίστευα έτσι, με τη, την αφέλεια που έχει ο άνθρωπος όταν ξεκινάει μια τέτοια, ένα τέτοιο, mm -hmm. μια τέτοια πορεία ότι πώς θα ζητήσω από αυτούς τους ανθρώπους να διαβάσουν τα βιβλία μου αν δεν διαβάσω εγώ πρώτα τα δικά τους. Ε. Σιγά σιγά έχω καταντήσει να ψάχνω σαν το Διογέννη με το φανάρι. <Και> ε, υπάρχουν φορές που το καταπληκτικό, το εκπληκτικό, το, το τέλειο με χτυπάει κατά κούτελα. Είναι ένα βιβλίο που το παίρνεις στα χέρια σου και λες Ποιο ξέρει τι θα λέει εδώ μέσα. Ε, και ανακαλύπτεις ένα, ένα εκπληκτικό ανάγνωσμα ένα ένα π, τι να πω και αυτό μου δίνει το θάρρος να συνεχίσω παρόλη τη, τον καταιγισμό που διαβάζω τις ε, ας, ας την πούμε μετριότητα. Ναι. με τριότητα με τριότητα στο ναι. χώρο του ελληνικού φανταστικού. Mm -hmm. ε, ας πούμε ένα από τα πιο τρομερά συναισθήματα ήταν ένα πάρα πολύ μικρό βιβλιαράκι αυτοέκδοση, αν μου το επιτρέψεις να το πω αυτό, ναι, που ναι, λεγόταν δεν... «Τα κρυπτικά ημερολόγια της νήσου Σολέμνης». Μ, δεν το έχω πόψη μου είναι η αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι μπορείς να το βρεις. <laughs> <laughs> ε, το βρήκα κατά τύχη, μου το είχε συστήσει κάποια φίλη, το βρήκα τελείως κατά τύχη την ώρα που το είχαν πακετάρει και ετοιμαζόντουσαν να το επιστρέψουν στο, στο συγγραφέα, σε ένα κεντρικό βι και είναι, ε, περιμένεις να ακούσεις ρε παιδί μου κάτι που θα θυμίζει ίσως ε, την αποκοραή, έτσι, καμιά γλώσσα τέτοια. Και είναι ένα, ένα εκπληκτικό, ένας εκπληκτικός ε, περίπατος μέσα σε έναν υπέροχο κήπο, το οποίο ε, έχει αυτή την αίσθηση της, της ε, αρχαϊκής περιγραφής, είναι σαν να διαβάζεις... Ε, πλούταρχο, α πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, mm. αλλά είναι πολύ πιο όμορφο από αυτό. Ε, βρίσκω πολύ συχνά, ευτυχώς πολύ συχνά, ε, τέτοιου είδου βιβλία και πραγματικά είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχίζω να διαβάζω ελληνικό φανταστικό. Λέω κάποιο από όλα αυτά, είτε θα είναι στραβά μαρκεταρισμένο, είτε θα mm. κρύβει μέσα του ε, ένα, ένα υπέροχο πράγμα. Πράγματι. Και μια και έπιασε στο άλλο θέμα εδώ πέρα, μια και είπες για μάρκετινγκ, να πάμε λίγο να μιλήσουμε και για, το, και για τους εκδότες και συγκεκριμένα μάλλον και το, για το δικό σου εκδότη, mm -hmm. τις εκδόσεις Μαμάγια, mm -hmm. ε, οι οποίε ε, εγώ τις γνώρισα μέσα από το έργο του Χριστου Κασκαβέλη, το δράκον, mm -hmm. και. Ε, πιστεύω και ξέρεις παρακολουθώντας τους διαπίστως ότι είναι από αυτούς που ε, πώς να το πω ε, προσπαθούν να κάνουν μια ε, σοβαρή δουλειά δηλαδή έχω, δεν είναι ότι ε, ε, Κάνουν, ξεκίνησαν. Δηλαδή, η αίσθηση που μου έδωσαν δεν είναι ότι ξέρεις, α, ξεκινάμε αυτό που κάνουν πολλές φορές και προσωπικά το θεωρώ και λίγο λάθο. Αν θες την με αυτό, το α, ξεκινάμε σιγά σιγά και βλέπουμε. Mm. Ε, μου έδωσαν την έννοια ότι ξεκίνησαν να αρχή, ότι ξέρετε, εδώ είναι ο δικό μα ο, ο πύχη και. Αυτό θα κάνουμε γιατί έτσι θέλουμε εμείς. Α, αν θέλετε μας διαβάζετε, θέλετε γεια σας, κάπως έτσι. Μου έδωσαν από την πρώτη στιγμή όλοι οι άνθρωποι των εκδόσεων Μαμάγια ε, την εντύπωση ότι αυτοί που είπες ακριβώς, ξέρουν ακριβώς περί τίνας πρόκειται. Δηλαδή, έχουν το στόχο τους. Ε, όταν πήγα εκεί για να υπογράψω τελικά, ε, μου έκαναν στοχευμένες ερωτήσεις Δηλαδή, τι θέλεις να συμβεί, πώς το θέλεις ακριβώς, πες μου πώς το φαντάζεσαι, πες μου πως πού μπορούμε να το στείλουμε. Ε, ε, ε, ε, ε, κουβέντες, τι οποίες δεν περιμένω να μου τις κάνει ποτέ ο εκδότης μου. Περίμενα να είναι έτσι λίγο, λίγο χαλαρός ίσως, ε, χαλαρότερος ίσως. Mm -hmm. ε, και νωρίτερα ακόμα, όταν τους προσεγγίσαμε όλοι μαζί, σαν ομάδα άρπη. Mm -hmm. ε, Φάνηκε ότι ήξεραν να ζυγίσουν κάποια πράγματα. Να ζυγίσουν το τι θα κέρδιζαν με το να υποστηρίξουν μια τέτοια κίνηση. Έχουμε αρκετές... Μας έχουν παραχωρηθεί αρκετές ελευθερίες και στο δημιουργικό και στο μαρκετίστικό μέρος. Αλλά... Έχω μείνει πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένη από την όλη υπόθεση. Φαίνεται, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν να την κάνουν καλά. Ας, ας, ε, είναι πολύ ευχαριστώ θέλω... αυτό. Γιατί... Ε, ε, είναι κάτι, κάτι αξιοπρεπές. Επαγγελματισμό, που... να το πω έτσι με μία λέξη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το φανταστικό, κακά τα ψέματα, θέλει και λίγο περισσότερο κατά την ταπεινή μου άποψη μάρκετινγκ προώθηση, να το πούμε έτσι πιο ελληνοπρεπώ, από ότι το η κλασική ε, λογοτεχνία. Α, στον τον άλλο, τι είναι, είναι ένα. Α, είναι μυθιστόρι, μια νοβέλα. Εντάξει. Ε, το... Mm. είναι κάτι που θα το πάρει όλο από το ράφι mm. ε, στο ράφι που έχουν συνήθως τα βιβλία του φανταστικού είναι συγκεκριμένη αυτή που θα πάρει μπροστά mm. εκεί <laughs> Ναι, ναι, ναι ε, μια, ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε μαζί τους και ένα από τα πράγματα για τα οποία ε, συνεργαστήκαμε τελικά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα να ανοίξουμε τη φανταστική λογοτεχνία σε αναγνώστε που τώρα δεν την ακουμπούσαν για όλους τους λόγους που είπαμε πιο πριν ή και ναι, για ναι. όλους τους λόγους που δεν έχουμε πει. Όπως α πούμε ότι κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν Έλληνες που γράφουν τέτοια πράγματα. Ναι. Ε, και και δεν, δεν είναι πολύ τραγικό να το σκεφτείς αυτό. Γιατί εγώ μέχρι το 2006 δεν ήξερα mm. ότι υπήρχαν γυναίκες που να, γράφουν, που να διαβάζουν κόναν βάρβαρο. Έτσι. Ε, ε, αν... Ναι. Ε, τι τι <laughs> έπω. Εφόσον <laughs> εσύ ο ίδιος δηλαδή έχεις ζήσει στο πετσί σου αυτό το πράγμα και βλέπεις ότι ο άλλος κάνει μία κίνηση ώστε να μπορέσει να ανοίξει αυτό το, το, το τις αναγνωστικές δυνατότητες σε ένα πιο ευρύ κοινό, τότε βέβαια συμπλέεις, okay. συμπλέεις και εκτιμάς και, τη, και την προσπάθεια. Okay. Τώρα Τι θα καταφέρουμε τελικά, εδώ είμαστε. Μαχητικοί είμαστε, τώρα καταφέρουμε. Αυτό δεν να οπωστεύω. Η αρχή, και δεν το λέω αυτό σαν κουπλιμέντο, έτσι, για να σε κουραγέψω, η αρχή είναι πολλά υποσχόμενη. <laughs> Νοιάζε καλά. Πω έτσι. Διαβα... Τι θα δεις, δηλαδή, το δικό σου, έτσι, που... Πες ότι εγώ το πήρα το δικό σου μόνο και μόνο επειδή έτυχε, είχαμε μία, ναι. μάλλον διασταυρωθήκαμε <laughs> <laughs> Στου δύο-δυόμισι δύο, δύο χιλιάδες κόσμων που είδα στο φαντάστικο, διασταυρωθήκαμε και αλλάξαμε δύο κουμμένες έλατε, έλατε, έλατε, έλατε. <laughs> Εντάξει, δεν και μιλήσω για τον Μπράτσετ. Ε, ε. Μη, μη, μη τη σκοτώσετε αλλά μας ανέλησε τους λόγους γιατί δεν πρέπει να μας αρέσει ο Τέρι Πράτσετ αλλά ε, είναι αυτό που λένε. πρώτα διαβάστε το και μετά βαρέστε τη έτσι ε. <laughs> λοιπόν ε, και διάβασε το δικό σου και τώρα που βλέπω ομάδα Άρπη, ας πούμε, και λοιπά, τώρα παρακινούμε, έχω στο πρόγραμμα να ε, διαβάσω και το επόμενο, ας πούμε, ε, από άλλο μέλος το... τη ομάδας. Γιατί μου, μου εμπνέει μια εμπιστοσύνη πλέον ότι θα δω κάτι ποιοτικό, θα δω, θα διαβάσω. Ε, θα ήθελα να σου πω ότι θα δεις κάτι τελείως διαφορετικό. Ε, θα δεις μια εκπληκτική γλώσσα, mm -hmm. βέβαια, να ε, μου επιτρέπεις να πω κιόλα. πρόκειται για το «Αμόνη yeah. που τραγουδά» του Ανδρέα Μιχαηλίδη Ναι, yeah, yeah, ε, είναι που ε, και εγώ στο, στο επόμενο στο project oh, να αποκτήσω <laughs> Τέλεια, τέλεια ε, ε, Ο Ανδρέας είναι πρώτα και κύρια ε, αφηγητή, συγγνώμη ε, θα δεις ε, πάρα πολύ ωραία πράγματα θα δεις αυτό που σου είπα προηγουμένως ότι κάθεσε μπροστά στο δημόδοκο ας πούμε, το, τον αρχαίο αιδό. Mm -hmm. και ακούς ιστορίες κοσμογονικές και αυτό θα το δεις στο χαρτί σου να σου συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου ε, δεν, αυτό είναι και ένα από τα καλά ίσως της ομάδας Άρπη δεν είμαστε ίδιοι μεταξύ μας ε, αλλιώς γράφω εγώ αλλιώς γράφει ο Γιώργος ο Βορέας ο Μελάς αλλιώς γράφει ε, ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης ή ο Στέφανος ο Κόκκινος ε, αλλά κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του αξία. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε. Και άλλωστε, θα ήταν πολύ βαρετό να το πω έτσι, να είστε όλοι oh. παραλλαγέ στο ίδιο θέμα. Με αυτό να λέγεται. <laughs> αυτό να δεν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη όσον αφορά το, ε, πώς να το, πω, έτσι, το ποιοτικό κομμάτι, έτσι όπως το ορίσαμε και άλλο να γράφουν όλοι οι παραλλαγές, να, να διαβασω τρει τρεις-τέσσερις παραλλαγές του Παγκράτη ας πούμε. Ε, τότε θα κάναμε, θα, θα κάναμε ακριβώς αυτό για το οποίο <laughs> ε, δεν φτιαχτήκαμε για να παλέψουμε. Έτσι. Δεν θέλουμε να διαβάσουμε άλλη μια παραλλαγή του Τόλκιν. Δεν θέλουμε να διαβάσουμε άλλη μια παραλλαγή του Έριξαν του, του, του ή του Λόρδου <laughs> Ντάνσαν ή του Κόναν. Ε, ακριβώς. Ας, να κάνουμε κάτι... Ήθερα. Κάτι άλλο δηλαδή δεν είναι ακριβώς όλες αυτές οι παραλλαγέ που δεν είναι μόνο δικέ μας έτσι και οι ξένοι έτσι το Ω, κάνουν κατά κόρο δεν πιστεύω ότι τον γενικά το χώρο του, του φανταστικού. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, κατά καιρού διαβάζω ξένο fantasy το οποίο δεν ακολουθεί την πεπατημένη, ε, αυστραλέζικο, ρώσικο. Αφρικάνικο, μαλαισιανό, δεν ξέρω εγώ τι. Mm -hmm. ε, και είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο το, το ότι υπάρχουν και κυκλοφορούν έστω στο Amazon τέτοιου είδου βιβλία. Ε, ο μέσος αναγνώστης του φανταστικού θα καταλάβει πολύ περισσότερα για την ελληνική σκηνή, διαβάζοντας ας πούμε ε, το, ε, το Heart of the Mirage της Glenda Lark mm -hmm. ή το Shadow Proller του Alexei Pehoff ή αν διαβάσει η Μάρο του Τσάρλς Σόντερς, που είναι mm. ένας εκπληκτικός μαύρος Κόναν, ε, που σαν τέτοιον δεν έχετε ξαναδεί άλλον. Mm. Μάλιστα. Και είναι όχι, καλό είναι και χαίρομαι που επιβεβαιώνεις και αυτό που διαβάζω και έχω από άλλους συγγραφείς από και από τέτοιο, ότι για να γράψεις πρέπει να διαβάσεις τη μετά να... Ε, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν με ικανοποιεί προσωπικά το αντίθετο, δηλαδή να μην διαβάζω και να γράφω. Σημαίνει ότι θα κάνω τα ίδια λάθη με αυτό που κάνανε οι άλλοι ε, εκατοντάδες χρόνια πριν από μένα. Γιατί να ξεκινήσω από το μηδέν. Σαν να μεγερεύεις και να μην Ναι Ναι. <Σ> Άχ, e εντάξει το... Δεν είπα παρελθόν, δεν ξέρω κατά πόσον ήταν πετυχημένο. Αλλά ε, όχι, είναι, είναι θέμα και το έχω διαβάσει. Δηλαδή, σε, σε, σε όσοι συγγραφεί μου έχουν αρέσει και έχω ενδιαφερθεί να διαβάσω δύο-τρία πράγματα παραπάνω γι' αυτό κτλ. Με από ένα κοινό μοτίβο ότι όλοι διαβάζουν και όχι απαραίτητα στο είδο το οποίο υπηρετούν, διαβάζουν γενικότερα. Σοφώς. Και παίρνουν ε, ιδέε, εμπνεύσει, βελτιώνουν mm. τη γραφή του. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως ότι... Σταμάτησε το μυαλό μου. και λίγο Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι για να γράψεις... Αυτό που πρέπει να γράψεις είναι καλή λογοτεχνία. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και πέρα η έμπνευσή σου είναι κάτι προσωπικό δικό σου. Δηλαδή αν γράψεις καλό Arlequin ή αν γράψεις καλό φανταστικό ή αν γράψεις καλή σάτυρα, καλό θέατρο είναι άλλο πράγμα πρέπει καταρχήν αυτό που θα γράψεις να είναι καλό και yeah. δεν θα μπορείς να το γράψεις καλό αν δεν διδαχτείς από τα λάθη των άλλων ε, ε, τουλάχιστον yeah. εγώ έτσι το βλέπω όχι, είναι, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Και νομίζω ότι είναι και από τους λίγους τρόπους. Ε, να σου πω, αλλά στο, και στο πεδίο του επιστημονικού, αν θέλεις, και στο επαγγελματικό πεδίο, ε, δεν γίνεται να είσαι ξεκομμένος από την υπόλοιπη πραγματικότητα και να είσαι από μόνος σου καλώς, ε, στη δουλειά σου, από την επιστημή Δεν θα... Ε, πώ θα σου πω... Δεν θα μειώσω καθόλου τους ανθρώπους οι οποίοι το διδάσκονται, διδάσκονται τη γραφή, αλλά και αυτοί διδάσκονται από ανθρώπους που έχουν διαβάσει. Ναι. Ε... Ακόμα και έτσι, <συγνώμη> συγγνώμη, <συγνώμη> ακόμα και έτσι με τον ίδιο τρόπο ή τον άλλον, ε, πάλι καταλήγει σε έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει πολύ. Πράγματι. Ε, στην τελική, γιατί γράφεις αν δεν θες να διαβάζεις, δεν, δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή... Ναι, <laughs> έλα μου. Τε... Αγα... Θέλει να δώσεις με πολύ αγάπη μια σελίδα γεμάτη με γράμματα σε κάποιον, αλλά εσύ ο ίδιο δεν δέχεσαι μια σελίδα γεμάτη με γράμματα από έναν άλλον. Ναι, μου φαίνεται λιγάκι οξύμορο, δεν μιλό. είναι. Οξύμορο, ναι. Έτσι. Είναι λίγο. Για μένα τουλάχιστον. <laughs> και για μένα και φαντάζομαι για πολύ κόσμο. <laughs> ε, λοιπόν όμω εδώ πρέπει να σε κούρασα. Ηταν πιστεύω oh. εξαντλητική συνέντευξη. Και... Καθόλου, καθόλου. Ε, είναι η πρώτη φορά που το κάνω και είμαι προετοιμασμένη για όλα, είναι η αλήθεια. Ελπίζω... Αλλά εντάξει, ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ευχάριστο από ό,τι περίμενα. Ναι, όχι, γιατί είναι ξέρεις, κάτι το οποίο το κάνω καθαρά ερασιτεχνικά. Ευελπιστώ είμαι... ε, η επόμενη να είναι από κανονικό επαγγελματή δημοσιογράφο και να είναι <laughs> πιο επαγγελματικά στημένη και μετά όλα τη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Υπον, ε, θες να πει κάτι τελευταίο στους ε, ακορατές του Εξλίμπρης? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα λόγου καταρχήν. Ε, δεν θέλω να ξεγελάσω κανέναν τους. Προσπάθησα πάρα πολύ σκληρά να μην ξεγελάσω κανέναν, να μην γράψω κάτι το οποίο δεν θα αξίζει τις 2, 5, 20, 30 ώρες που θα χαλαλίστε για να το διαβάσετε. Ε, Είμαστε ασνηχτή σε οποιαδήποτε επικοινωνία. Ε, Αυτό. Έγινε. Λοιπόν και εμείς εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να δώσεις αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι και πάλι να η πρώτη μόνο από όσες θα ακολουθήσουν. Να καλά. Και... Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θα... Θα είμαστε τώρα σε επαφή αναγκαστικά και λόγω τη διοργάνωση του φανταστικού. Oh, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, Μην ξεχνάτε ναι, ναι, ναι, ναι. ε, ε, ε, να το πούμε και αυτό στου ακροατέ. Πάλι 1 με 2 Οκτωβρίου στο γνωστό μέρο. Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση θα έχουμε έτσι. το γνωστό το περσινό ε, διήμερο λίγο πιο εμπλουτισμένο. Ε, Λογοτεχνικό διαγωνισμό. Ε, διαγωνισμό ε, Digital Art. Διαγωνισμό Cosplay όπω και πέρσι. Ε, Τώρα, τι άλλο και, να σα πούμε, συναντήσει, θεατρικά. Δούμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πολλά... Λίγα-λίγα διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μα. Σιγά-σιγά. Μέχρι να γυρίσετε από τι ε, καλοκαιρινέ σα διακοπέ, μπείτε στη σελίδα του fantastic.gr να δείτε σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Ναι. ναι, ναι. Έφυγμου, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Και, και θα τα πούμε σύντομα. Ο, οπωσδήποτε. Αγαπητοί ακροατέ, σα χαιρετώ. Ευχαριστώ για την ακρόαση και ελπίζω να αποκομίσετε και εσείς κάτι ευχάριστο από, την, από το επεισόδιο αυτό του εξλίμπρης.